Κεφάλαιο Α, Σελίδα 3, Σύχη 17. Η Γενεαλογία του κυρίου Ισού 1. Κατάλογο γενεαλογικός, στον οποίο καταφαίνεται πότε κατάγεται ο Ισού Χριστό, ο απόγονο του Δαβίδ, ο οποίο πάλι είναι το απόγονο του Αβραάμ. 2. Ο Αβραάμ έγαινε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ δε έγαινε τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ δε έγαινε τον Ιούδαν και του αδελφού του. 3. Ο Ιούδα δε γέννησε διδήμου στον Φαρές και τον Ζαρά από την ύμφη του Θάμαρ. Ο Φαρές δε γέννησε τον Εστρώμ, ο Εστρώμ δε γέννησε τον Αράμ. Τέσσερα. Ο Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ δε γέννησε τον Νάσον, ο Ναασόν δε γέννησε τον Σαλμόν. 5. Ο Σαλμόν δε γέννησε τον Βουός από την Ραχάβ την Πόρνη, η οποία δέχθη συρριχώ και φυγάδευσε σώους του κατασκόπου του Ισού του Ναβεί. Ο Βοό Δε γέννησε τον Οβίδ εκ τη Ρουθ, η οποία ω προσήλυτο Μουαβίτη κατήγε το εξέθνου πολύ μισή του στου Εβραίου. Ο Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ. 6. Ο Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον Βασιλέα. Δαβίδ δε ο Βασιλεύ, γέννησε τον Σολομόντα από τη γυναίκα που υπήρξε σύζυγο του Ουρίου, διανακαταφαίνεται όχι μόνον από τι περιπτώσει τη Στάμαρ και τη Ραχάβ, αλλά και από το λύστημα αυτό του Δαβίδ ότι η Αμαρτία είχε ενισχώρηση και σε αυτού του προγόνου του Μεσίου. 7. Ο Σολομών δε γέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ δε γέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δεν γέννησε τον Ασά. Οκτώ. Ο Ασά δεν απέκτησε τρει τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δεν γέννησε τον Ιωράμ, ο Ιεράμ δε απέκτησε τρει τον Οζίαν. Εννέα. Ο Οζία δε γέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ δε γέννησε τον Άχαζ, ο Άχα δε γέννησε τον Εζεκίαν. 10. Ο Ιζεκίας δε γέννησε τον Μανασί, ο Μανασί δε γέννησε τον Αμών, ο Αμών δε γέννησε τον Ιωσίαν. 11. Ο Ιωσίας δε γέννησε τον Ιωαχύμ ή η Εχονίαν και του αδελφού του κατά του χρόνου κατά του οποίου συνέπεσε η αιχμαλωσία των Ιουδαίων στην Βαβυλώνα. 12. Όταν δε Ιουδαίοι μετεφέρθησαν ω αιχμάλωτοι στην Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας εγέννησε εκεί τον Σαλαθίηλ, ο Σαλαθίηλ δε γέννησε τον Ζωροβάδελ, του ζωροβάβελ δε απόγονο υπήρξαν ο Αβιούδ ο Αβιούδ δε γέννησε τον Ελιακίμ ο Ελιακίμ δε γέννησε τον Αζόρ 14- ο Αζόρ δε γέννησε τον Σαδόκ ο Σαδόκ δε γέννησε τον Αχίμ ο Αχίμ δε γέννησε τον Ελιούδ 15- ο Ελιούδ δε γέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δε γέννησε τον Ματθάν ο Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ 16- ο Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ των τη της Μαρίας. Κατήγε το δε και η Μαρία από το αυτό γένος από το οποίο και ο Ιωσήφ. Εκ της Μαρίας δε αυτής η οποία το απόγονος του Δαβίδ και του Αβραάμ, εγεννήθη ο Ιησούς που επωνομάζεται Χριστός. 17. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ανωτέρο Κατάλογον, όλες οι γενναίες όσοι έζησαν από τον Αβράμ μέχρι του Δαβίδ, καθώς αριθμούνται από του συντάκτας του καταλόγου, είναι γενναίες 14. Και οι γενεα από του Δαβίδ μέχρι της εποχής που οι Ιουδαίοι μετήκησαν ως αιχμάλωτοι στην Βαβυλώνα είναι γενναίαι δεκατέσσερες. Και οι γενναίαι που έζησαν από την εποχή της μετήκησης των Ιουδαίων Ιουδαίον εις Βαβυλώνα μέχρι των χρόνων του Χριστού είναι γενναίαι δεκατέσσερες.